Αέρας, το που φυσάει δεν ρωτά. Το που χτυπάει ξεχνάει με μια ρηπή του μόναχα Μα ma finie xon mo στα ξένα πάει το που μ' αφήνει δεν ρωτά που μ' αγαπάει ξεχνάει που κρύβει βιάστηκά το δάκρυ που κυλάει και το αγέρι που φύσα, το δάκρυ παίρνει το κρατά Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους σας Η εκπομπή έπεε έντα στον αέρα Με την Μέρι Όμικρο στο μικρόφωνο Μετά από μεγάλο διάστημα καλοκαιρινή έ Που μόνο σαν έκτακτη έκανε την παρουσία της Στο ραδιόφωνο του Music Heaven Τώρα θα μπούμε και σε κανονικές Πέρασε το καλοκαιράκι, μας άφησε γεια και μαζί με αυτόν έφυγε και η σχετική αποχαύνωση Που σε μένα τουλάχιστον λειτουργεί καταλυτικά ε, Με αποχαυνώνει τελείως Ήρθε λοιπόν το Φθινόπωρο και είμαστε όλοι εδώ τώρα πανέτοιμοι Στις επάλξεις, παραγωγή και ακροατέ, Να τα λέμε παρέουλα στο τσάτ Και να κάνουμε διάφορα ταξιδάκια Με τα διάφορα μουσικά οχήματα Που διαθέτει στο όμαξο του το Music Heaven ένα τέτοιο όχημα ήταν και το προηγούμενο με τον, που το οδηγούσε ο Κώστας 69 και μα ταξίδεψε στον κόσμο της rock. Ε, τώρα πήρα εγώ το τιμόνι, πήρανε τα επεπτερόεντα την σειρά τους και ξεκινούνε για να, ξεκινάμε για ένα άλλο ταξιδάκι σε διαφορετικό μουσικό κόσμο. Κώστα ευχαριστούμε πολύ. Ήδη με την έναρξη ζεστάναμε τη μηχανή με τον Νίκο Παπάζογλου Όπως κάθε φορά σε αυτή την εκπομπή Είναι παλιά συνήθεια αυτή από την προηγούμενη σεζόν Η οποία θα εξακολουθήσει και στην καινούργια Και πάμε να ξεκινήσουμε με το κυρίως ταξίδι μας τώρα Με το δικό μου μας Σαραβαλάκι Καλή ακρόαση Τα ραμπαλάκι μου είναι το πιο φθηνό, ούτε εκείνο μάθησε, ούτε εγώ τα φύγω. Όλο το ψωμάκι του παγωμένο τόχει, το κι όμω το κακόμοιρο δεν μου λέει όχι. Βγει σαν την κάτι σαν μου βρίζει, Βγει σαν την φορλιέ, κάτι την φορλιέ μου γυρίζει. Λο Η γρήτσο, δρόμο περπατάει. Με καμάρι, πού τα κατάκα, τακα τέχι και με καλυπλάκα. Το σαραβαλάκι μου το έχω καμάρι, ώστα τώρα με έβγαλε πάντα παλικάρι. Το τρόμο τον κακό ούτε φuto μελι, αλλά λίγος πρόξιμο ούτε φuto θέλει. Πει κάτι φοριγή, πει κάτι φοριές δολάρει, πιθανει φοριγή, πιθανει φοριές μου γκρίζει. Κotan βρει τον πίσω δρόμο, περπατάει και ουδουνίζει. Τρουκου, τρουκου, τρακαντάκια. Να σας χαιρετήσω και ονομαστικά Γεια σου Παναγιωτάκη Τράβελοκ Γεια σου Κώστα 65 Και Αλκιόνι που ξέρω τι ακούσαν και δεν βλέπω το όνομά σου Για να δω λιγάκι Το Γιοργάκης ο Κούξ Ο Νίκος ο Σκόλακας Γεια σας παιδιά ε, Γεια σας και σας Ντροπαλία Κροατές Βλέπω είστε αρκετούτσικοι Αλλά δεν βλέπω τα ονόματά σας Κάντε μια συνδεσούλα, ελάτε και εσείς στο τσάτι και στην παρέα μας εδώ πέρα να τα πούμε. Να σας χαιρετήσω και με τα ονόματά σας, να ξέρω ποιοι είστε. Ε, άτε, άτε, σας περιμένω. Κάνα δύο μέρες Συνέφιασε, συνέφιασε Ψιλή βροχούλα έπιασε που λένε Ψιλή δηλαδή Χοντρή βροχούλα έπιασε Και ειλικρινά απορώ πως μερικοί αγαπάτε τη βροχή Εντάξει χρήσιμη και απαραίτητη Δεν λέω αλλά και αυτή η υγρασία βρε παιδάκι μου Έτσι να νιώθεις ξέρω εγώ να... Σαν, σαν να κολλάει επάνω σου ε, Να περπατάς στο δρόμο Να πατάς σπασμένα πλακάκια Εκείνα σε πιτσιλάνε. Καλά έτσι και κάνει και το λάθος και σκύψει και σου πέσεις και καμιά σταγόνα από κανένα λούκι έτσι στο σβέρκο Παναγιά μου Πω πω πω ούτε να ανατρίχιασα μόνο που το σκέφτηκα Πάντως ε, είναι και αυτοί οι ρομαντικοί που μη βρέξει λιγάκι Αμέσως να νοσταλγήσουν αγκαλίτσες, έρωτες ε, Για καμιά ομπρέλα πάντως ε, ούτε λόγος ε. Να σκεφτείτε έτσι καμιά ομπρέλα μπα Καλά εντάξει το έχω ισοπεδώσει τελείω. Θα... θα πάω να γίνω ρομαντική. Θα πάω σχολείο. Θα πάω σχολείο γιατί έχω μείνει πολύ πίσω σε αυτό το θέμα, μάλλον. Κοιτάζω τη βροχή και κλαίω. Κοιτάζω στο θεό για να έρθει. Μεγάλα λόγια ακούτε αλλά φοβάμαι μη μου παθεί. Κοιτάζω τη βροχή, βροχή μου. Η τα μάτια σου, καλή Κι όπω κοιλάει στα πεζοδρόμια, γελάει ο νου στον ηρωδρόμια. Κοιτάζω τη βροχή και νιώθω πως την ψυχή μου μέσα τρέχει εγώ δεν έχω άλλο πόθο απ' τον αρθήρις τώρα που βρέχει κοιτάζω τη βροχή, βροχή μου ίδια τα μάτια σου, καλή μου κι όπως στα πεζοδρόμια γυρνάει ομνούς σ' όνειροδρόμια. Κοιτάζω τη βροχή, βροχή μου ίδια τα μάτια σου, καλή μου κι όπω κυλάει στα πεζοδρόμια, γυρνάει ο νου στον ηλοδρόμιο. Ναι Πανούλη, ηχογραφώ, ηχογραφείτε δηλαδή μόνη της, ε, αυτόματα. Οτιδήποτε βγαίνει από το ΣΑΜ, ηχογραφείτε, οπότε μην ανησυχεί, θα την ανεβάσω και εφόσον έχεις την καλή διάθεση να την ακούσεις ολόκληρη αύριο το πρωί, στη δουλειά, ευχαρίστως, θα την ανεβάσω και θα την ακούσεις. Και επειδή η βροχούλα ήταν πολύ προχθές και έγιναν και όπως διάβασα και μεγάλες πλημμύρες στην Πάτρα, στο αγρίνιο και στη Λαμία... Ας ακούσουμε μια βροχή ακόμη η οποία πέφτει έτσι να γίνουμε τελώς μουσκέμα. Για που τρεμωσβει δείχνει κι αυτο, πως για σένα ναξαγριπνω. πια πως να ζει κάνει μονάχος και να ξυπνά με ένα όνειρο βράχνα. της εννιάζει που μια ζωή έχει πια κομματιάστη Ξένος περνάς και σαν ξένος τη εννιάζει που μια ζωή έχει πια κομματιά στυλ Φέφτει μια βροχή Και μια θλίψη όλη νύχτα Καλώς στο Γιώργο τον Κούξ Στο δωμάτιο επικοινωνίας ε, Καλώς και τη Λιάννα μας ε, Στους ε, Ακροτές του Εξώστη και τον Παναγιώτη, τον Τρελάκια Εσένα έχω πολύ καιρό να σε δω Πανούλη Παναγιώτη, Τρελάκια, πολύ καιρό έχω να σε δω Και για να κλείσουμε τον κύκλο της βροχής Γιατί άλλωστε τα πρωτοβρόχια κρατάνε πολύ έτσι Δεν είναι ένα και δύο μονάχα Ας ακούσουμε και μια παράξενη βροχή τώρα έτσι Για να τρικτώσει το κακό στη μια παράξενη βροχή, πάνω στα παράθυρα της νύχτας ποια συνέφιασμένη η εποχή, ξενύχτα εις το φως μιας καληνύχτας δε σου πάνε ζωή στη ξαστεριά, δε σου πάνε τα κίτρινα φεγκάρια. Πώ να φτάσουν για πάρηγοριά, τέτοια Μια στα να ψάρια. Σώμα υποταγή, τι με τη σφυγή, Φόβο, τι μ' Μια για την καρδιά. Δυο για την ψευτιά, φόβος, τρις τα αμαρνηθεί τα γύρω γύρω και στη μέση λύπη πολλές οι πληγές είναι ανοιχτές κι ο γιατρός του κόσμου απόψε λύπη τέτοιες ώρες στη γωνιά του μόλις χαμηλώσει η περηφάνια γεννούν τα μαχαίρια του καημού και τις μοναξιά στα για τα γάνια. Σόμα η κονταγή, η με της φυγής, μ' μια για την καρδιά φοβός, δυο για την ψευτιά φοβός τρις θα μ' αριληθείς Σωμα υποταγής, φοβός είμαι της φυγής φοβός ν' αγκολουθήσεις μια για την καρδιά φοβος, δυο για την ψευτιά φοβός, τρις θα μ' αριληθεις σωμα υποταγης φοβος ειμαι της φυγης φοβος ν αγκολουθησεις μια για την καρδια φοβος δυο για την ψευτια φοβος τρις θα Για γιατί τσέπια φόβο, Πιθανόν τώρα να σκέφτεστε ότι ο κόσμος καίγεται και εγώ ασχολούμαι με βροχές ε, και με τα πορτοβρόχια. Όχι, εντάξει. Έχω και θεματάκια επίκαιρα και ανάλογα αλλά είπα να μην το ξεκινήσω κατευθείαν από την αρχή και σας βάλω έτσι στα βαθιά να το πάω λάου-λάου. Εντάξει, τις τελευταίες μέρες η κυρία αρχή είδηση στα τηλεοπτικά όλα τα πάνελς είναι ο και η πολιτεία και η υπερπαραγωγή της σύλληψης των βουλευτών και των μελών της χρήση Αυγής Και την ώρα που προφυλαγόμαστε να μην μας πέσει στο κεφάλι από τα σύννεφα Κανένας δημοσιογράφος ή πανελίστας ή όλοι αυτοί που ξαφνικά ανακαλύπτουν την Αμερική και πέφτουν από τα σύννεφα Σε διεθνές αλλά και σε εγχώριο έτσι επίπεδο οι εξελίξει είναι ραγδαίε. Να πούμε ενδεικτικά ότι στις Ηνωμένε Πολιτείες έχουν τεθεί σε αργία 800.000 περίπου δημόσιοι υπάλληλοι ότι το προσχέδιο του προϋπολογισμού του δικού μας για το 2014 προβλέπει άγρια λιτότητα, νέε εισοδηματικέ απώλειες για μισθωτούς συνταξιούχους και ελεύθερους επαγγελματίες Ο Λιρέν είπε ότι η χώρα μας δεν πληρεί τα τέσσερα ορόσημα για να πάρουμε τη δόση του ενό Όλα αυτά και βεβαίως η υπερβολή στη χώρα μας πάντα είναι υπερβολική και περισσεύει. Πάντα ήμασταν και κινούμασταν με εντυπωσιακή ευκολία και άνεση από την απόλυτη άγνοια και την αθωότητα ε, στην ολική γνώση. Ήμασταν ξερόλες και από την πλήρη αδιαφορία στο μέγιστο ενδιαφέρον μετά. Και βεβαίω όλο αυτό που κατέληξε, και άντε να μου πει κανεί, ότι δεν ήταν προσχεδιασμένο ε, και ότι δεν ήταν ένα, δηλαδή ότι δεν ήταν προσχεδιασμένο κίνητρο, ότι δεν είχε από προσανατολισμό προ, όλο αυτό τη κοινή γνώμη. Αφέθηκαν ελεύθεροι, όπω ξέρουμε όλοι μα, φυσικά ο Κασιδιάρη, ο Μίχο και ο Παναγιώτερο. Φυσικά δεν θα εκπλαγώ αν αφήθηκε ο Ρουπακιά. Ε, εντάξει. Έκανε και ένα φόνο παιδιά Τι έγινε τώρα εντάξει Μπορεί να ήταν σε άμυνο ο άνθρωπος Αλίμωνο Και σε τέτοιες περιπτώσεις βεβαίως βεβαίως Πεζά τα λόγια ε. Εντελώς πεζά <Συξελίου> κι όπως το πεις φινό για να ξεσπάσεις ότι κι αν πεις κι όπως το πεις για να ξεσπάσει. Χωρί πηξίδα ταξιδεύει με ένα πλοίο. Πουχι για ναύτε και πλοιάρχου πειρατέ. Πούσε κατάρτια σε κρεμά. Ναυτιά πουσε τύρανα. Πουχι για ρότα των Συρίων τη φωνέ. Πούσε κατάρτια σε κρεμά. Ναυτιά πουσε τύρανα. Πουχι για ρότα των Συρίων τη φωνέ. Συμβόνια, σε γκρίζω μέλλον προχωρούν στα δύσεκτα μας χρόνια. Σε γκρίζω μέλλον προχωρούν στα δύσεκτα μας χρόνια. Χωρί πηξίδα ταξιδεύεις με ένα πλοίο που η για ναυτες και πλιάρχους πιρατές, που σε κατάρχει σε κρεμά, ναυτία που σε τιράνα, που για ρότα των σιρίνον τις φωνές που σε σε κρεμά, ναυτία που τυρανά, τιράνα, για ρότα των σιρίνον τις φωνές. Σε σε κρεμά, που σε τυραννά, για των σιρήνων, Λέγαμε πιο πριν για βροχέ, Και η χειρότερη βροχή Είναι αυτή που πέφτει μέσα στι ψυχές μας Και με όλα αυτά που συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα Και τις μουλιάζει και τις απείζει εκεί πέρα Θλιβερός απολογισμός από όλο αυτό το θέατρο του παραλόγου και την ξαφνική ανακάλυψη της Αμερικής που λέγαμε ο νεαρός ο Παύλος ο Φίσας. Τραγικό θύμα αυτός η οικογένειά του φυσικά, οι γονεί του, οι δικοί του οι άνθρωποι η κοπέλα του που τον είδε να φεύγει μέσα στα χέρια της χωρίς να μπορεί να κάνει τίποτα Τι να πει κανείς. Χωρίς αίμα τελικά σε αυτό τον τόπο δεν γίνεται τίποτα. Είτε είμαστε σε καιρό πολέμου είτε σε καιρό ειρήνης. Αποδεικνύεται ότι μόνο με αίμα παίρνει μπρός η μηχανή. Αλλά κάποτε λέγαμε ελευθεριά σε λύπασμα ή πρώτη νεκρή έτσι, αλλά... αλλά σε ειρήνη, σε ευνομούμενη υποτίθεται πολιτεία και χώρα. Και αυτή η ξαφνιασμένη αθωότητα, κανένας δεν ήξερε, δεν έβλεπε, δεν μάθαινε, και τώρα που μάθανε τι έγινε, βιαστήκανε να προδικάσουνε πράγματα ή να μη δέσουνε σωστά όπως έπρεπε, όπως έπρεπε αυτές τις διώξεις και τώρα μόνο ήρωε τα δούμε από εδώ και πέρα. Και αυτή η έρημη νοημοσύνη του κόσμου, καλά φυσικά ο κόσμος, όλοι εμείς δηλαδή, είμαστε, η νοημοσύνη μας είναι καταδικασμένη εκπεπιθήσεως από την αρχή. Από την πεποίθηση των ΜΜΕ έτσι και των λοιπόν συνενόχων. Εμεί έχουμε ανύπαρκτη λογική. Καταδικασμένη λογική. Λογική μου καταδικασμένη. Μ, ταιριάζει λιγάκι. Άσπρα τα όνειρά μου, φτερούγισαν όμω οι σου, Χόρχε, για σου, Κάπτεν Μόργαν και γεια σου και Αριστερά. Mm. Σκέψη μου στα δυο κομμάτια σμένη, όπω να το δει, Τα βγει σε άλλα αδικασμένη όπως κι αν το δεις θα βγεις χαμένη σε αλλάξανε νόμιζα πως θα βγω κερδισμένος όμως τελικά εγώ είμαι χαμένος με δικάσανε Τα όνειρά μου φτερουγίζαν Όμως οι αγγέλλοι δεν γνωρίζαν Τα πέταξαν Τώρα τα όνειρά μου Στην αλήθεια όμως η πόρτα κλείσαν Δεν περάσανε <τυξη> <τυξη> <τυξη> Λογική μου που σπαγέ στην πέτρα Τις πληγές σου τώρα κάτσε μέτρα Σε άλλαξανε Λόγική μου καταδικασμένη Όπως κι αν το δεις θα βγεις χαμένη Σε αλλάξανε Νόμιζα πω θα βγω Όμως τελικά εγώ είμαι χαμένος, Με δικάζανε Ας τα όνειρά μου φταίουν γύρω οι δεν γνωρίζαν Τα πετάξανε. και μέσα σε όλη την αγανάκτηση. Αυτή μόλι άκουσα προη στην τηλεόραση ότι αφέτησαν ελεύθεροι. Ε πέφτηκε μία είδηση έτσι που εκεί που αγανακτής ε, γυρίζουν τελείως αντίθετα τα συναισθήματα και σε πιάνει ένα γέλιο ιστερικό. Πιάζαν και μοιράσανε μαζί με τη δικογραφία σε καμιά πενταριά δικηγόρους μπορεί και παραπάνω της χρυσή αυγή ε, και τα στοιχεία του μάρτυρα τον οποίο τον είχαν προστατευόμενο και δεν έπρεπε... Τον είχαν και με, κωδικό, με κωδική ονομασία, ξέρω εγώ. Α14, α 14, ας πούμε, κάπω έτσι. Ή Χ, Ψ, Ω. Ναι, του δώσαν και τα στοιχεία του. Μαζί με την δικογραφία τα στοιχεία του Πήραν Το ονοματεπώνυμο, το τηλέφωνο τη γυναίκα του. Τη διεύθυνση του σπιτιού του, τα πάντα. Δεν ξέρω φωτογραφία αν τον δείξανε όλα, με υποστοιχόν δεν τον δουν καλά. Τώρα από που έγινε το λάθο, από τη... τα δικαστήρια, από την αστυνομία. Ο Θεό και η ψυχή του. Πάντω τέτοια σενάρια. Ε... Δεν ξέρω. δεν ξέρω, ο Ντάριο Φω με το σκεφτόταν με κάτι έτσι τόσο παράλογο για να. όταν έγραφε ή. Όταν... δεν ξέρω τι να πω. Πάντως τον χτυπάνε άνετα. Έτσι σε ένα διαγωνισμό θεάτρου παραλόγου, άνετα, χτυπάμε Ντάριο Φω. Άνετα όμως Υπήρχε ένα μυστικό, ε, Υπήρχε τώρα. Δεν υπάρχει. κάποιο μυστικό και είναι πώ σα το Πάντως σαν λαό είμαστε χουβαρντάδες Έτσι δεν μπορείτε να πείτε Είμαστε πάρα πολύ χουβαρντάδες Πιάσανε 36 Εμείς θα αφήσουμε ελεύθερους 46 Έτσι Και βάλε και κάτι παραπάνω που λένε Η παράσταση αποδείχθηκε πάντως εξαιρετική έτσι Και το φινάλε ήταν μοναδικό Grand finale Οι συντελεστές δώσανε αίμα Τιμή και υποκριτική Το διάβασα αυτό κάπου και με εντυπωσίασε και ήθελα να σας το μεταφέρω αίματινή και υποκριτική πάμε να χειροκροτήσουμε πάμε έτσι ωραία χειροκροτήσαμε. και όλα αυτά βεβαίως γίνονται μπροστά στα μάτια μας έτσι μπροστά στα μάτια μας τα βλέπουμε τα παρακολουθούμε και όπως λέει και η, η Σιδώρα Σιδέρι στο τραγούδι που θα ακούσουμε στη συνέχεια και εμείς ακούμε με ανοιχτό το στόμα λέει μανόλη Ρίχτα Μανώλη σήκωσε χώμα <Τι> πάντως πρέπει να το εμπεδώσουμε τε τάχα χτυπήσαμε την χρυσή αυγή έτσι τάχα και εκείνο. όχι το φασισμό γιατί τον ίδιο το φασισμό έχουμε πολύ δρόμο ακόμη για να το χτυπήσουμε <laughs> και αν ποτέ το καταφέρουμε αν αν λέω γιατί αυτό θα συμβεί αν συμβεί μόνο στη φυσική του θέση έτσι και τοποθεσία στο δρόμο εμείς οι ίδιοι όπου του συναντάμε με άλλο τρόπο δεν γίνεται. Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία Κάποιος την έγραψε στο δικό με μπογιά. Ήταν μια λέξη μόναχα ελευθερία και πίτα είπαν πως την έγραψαν παιδιά. Λα, λα, λα, λα. Ο καιρό και ιστορία πέρασε εύκολα από τη μνήμη στην καρδιά. Ο τείχο έγραφε μονάδικη ευκαιρία. Εντό πολούνται πανσή φύσεω, Από νωρί τα καφενεία. Έπειτα γηπέδο στη καβγά, Ο δρόμο είχε τη δική του ιστορία. Τι πάνε όμω πώ την έγραψαν, παιδιά. Καλώ τα παιδιά, βλέπω τον Πανζού, Γιάσου Παντελή μου Την Ολγίτσα μας Να χαιρέτησω και τη σαπουνόφουσκα από το μικρόφωνο Γιατί τη χαιρέτησα μόνο μέσα στο δωμάτιο Και χωρίχε λες ωραίο τραγούδι αυτό Αλλά για να μην ειλικρινείς δεν ξέρω ποιο εννοείς Γιατί τώρα το είδα Ε, βλέποντας το χρόνο εδώ θα καταλάβω μετά ποιο ήταν <laughs> Πάντω, ε, μέσα σε όλα τα Ε, αυτά τα που μας κτούν που ακούμε Είπα ότι έχει και φτράπελα, έτσι, εκτός από το μάρτυρα που τον δώσανε εμψυχρό ο βουλευτής ο Μπούκουρας, ο Χρυσαυγίτης, πόσταρε την παλάντα του Κυρμέντιου του Βάρναλη για να του ενθαρρύνει τότε που ήταν ακόμη μέσα πριν τους βγάλουν έτσι πριν από όχι, χθ, όχι σήμερα, χθες νομίζω έγινε αυτό ε, εντάξει δεν θέλω να τον σοκάρω, αλλά ο Βάρναλης ήταν Ας του το πει κάποιος έτσι με τρόπο ε Όχι απότομα μη μας πάθηκε τίποτα Αλάντα του Κυρμέντιου Δε λιγάνε τα ξεράδια Και πονάνε τα ρημάδια Κούτσα μια και κούτσα δυο Της στο το ρημαδιό ξενοδούλι, δέρνα, Δέρνανούλοι αφέντες δούλι, Ούλοι Δούλοι αφεντικό και μ' αφήναν μυστικό. Τα παιδιά τα καλοπαίδια παραβιένανε στην πέδια, με κοτρόνια στα ψαχνά φούχτες μίγας στα χαμνά. Ανοχώρη, κατοχώρη, ανηφόρη, κατηφόρη, και με κάμα και βροχή ως που μουύβηνε η ψυχή είκοσι χρονό γομάρι σήκωσα όλο το νταμάρι και έκτισα στην εμπασιά του χωριού την εκκλησιά και ζευγάρι με το βόδι άλλο μπόι κι άλλο πόδι όργονα στα ρέματα τα φεντός τα στρέματα. Και στον πόλεμο όλα για όλα κουβαλούσα πολυβόλα να σκοτώνον τη λαΐ για τα φέντι το φαΐ. Και γι' αυτόν τον ερήφη εκουβάλλησα την ύφη και την πρίκα της βουνό την τιμή τη ουρανό. Αλεμένα σε μια σφίνα μέδεναν το Μάι το μήνα, στο χωράφι το γυμνό να γαρίζω να θρινό. Κι ο παπάς με την κοιλιά του με έπαιρνε για τη δουλειά του και μου μίλαε κουνιστός, σε καβάλισε ο Χριστός Δούλευε για να στομπώσει όλη η χώρα κι η καμπόση Μη ρωτάς το πώς και τι, να ζητάς την αρετή Δε βαστάω θα πέσω κάπου, ντράπου Τις προγόνιν τράπου, αντραλίζομαι πινό, Σουτ θα φάς τον ουρανό κι έλεα, όταν μια μέρα παρασφίξουνε τα γέρα θα ξεκουραστώ κι εγώ του Θεού τα Βασταγό. Όχι ξύλο, φόρτωμα όχι, θα μου δώσουνε μια κόχη, λίγο πιώμα και σανό, σύνταξη τόσο χρονό. Κι όταν ένα καλοβράδι θα τελειώσει μου το λάδι κι αμολύσω την πνοή ένα πουφινη ζωή η ψυχή μου θε να δράμει στη ζεστή αγκαλιά τα βράμη. Τα άσπρα τα χερένια του να φυλάει τα γένια του. Γέρασα κι ως δε φελούσα κι αχαΐρευτο σκυλούσα, με πετάξανε μακριά να με φάνε τα θεριά. Κολοσούρθηκα κι βρίσκω στη σπηλιά το Ναϊφραγκίσκο Χαίρε φως αληθινών και προστάτη των κτηνών, σώσε τον κυρμέντι απ' την αδικιά τα αφέντι, σοι που δίδαξες αρνή τον κυρλίκο να γεννεί. Το να αφέντι κάνε, απολύκο άνθρωπο κάνε, μα με την κουβέντα αυτή πόρτα μου κλεισε κι αυτή. Τότε νε ναι στο μαύρο φίδι το διπλό του το γλωσίδι πίσω απ' την αστιβιά βγάζει και κουνάει με βιά. Φως ζητάνε τα χαϊβάνια κυραγιάδες απ' από τα ουράνια μα θείκιο ψαποδό κι δεν είναι παρά δω. Αν το δίκιο θες καλέ μου, με το δίκιο του πολέμου θα το βρεις όπου ποθύλευτεριά παίρνεις παθή μη χτυπάς τον αδερφό σου, τον αφέντη τον κουφό σου, και στο ίδρο το δικό γυνεσίτα φενδικό, τ' αφεντικό. Χάιντε θύμα, χάιντε ψώνιο, χάιντε σύμβολο νεόνιο, αν ξυπνήσεις μονομιάς, θάρτει ανάποδα οντουνιάς. Κοίτα, οι άλλοι έχουν κινήσει και έχει πλάσει κοκκινήσει, κι άλλος ήλιος έχει βγει, σ' άλλη θάλα, Δε λιγάνε τα ξεράδια και πονάνε τα ρημάδια κούτσα μια και κούτσα δυο στη ζωή στο ρήμα διό Με ροδούλοι, ξενοδούλοι δερνάνουλοι αφέντες δούλι, ούλι δούλι αφεντικό και μ' αφήνα νηστικό, και μ' αφήνα νηστικό. Πάνω χωρί κάτω χώρι, φόρη, και με κάμα και βροχή, ώσπου μου βγαίνει ψυχή Είκοσι χρόνο γομάρι, σήκωσα όλο το ταμάρι και χτισά στην εμπασιά του χωριού την εκκλησιά του χωριού την εκκλησιά Άιτε θύμα, άιτε ψώνιο, άιτε σύμβολο αν ξυπνήσεις μόνο μιας, θα'ρθαν από δαόν θύμα, άιντε ψόνιο, αιώνιο Αν μόνο μιας, θα'ρθαν από δαόν θα νιάς θα, θα Άλλο πόη κι άλλο πόδι όργονα στα ρέματα, τα φέντο στα στρέματα και στο πολεμόλα για όλα, κουβαλούσα πολύ βόλα να σκοτώνω τη λαϊ για τα φέντη το φαΐ, να σκοτώνω τη για τα φέντη το φαΐ <Δε> θύμα, αιδε τιμα, αιδε ψωνιο, <Δε> αιδε, αιδε σιβολλο εονιο, αξιπνίσις μονομιάς, θα θαναποδαω δουνιας, αιδε τιμα, αιδε ψωνιο, αιδε σιβολλο εονιο, αξιπνίσις μονομιάς, θα θαναποδαω Τα άλλοι έχουν κινήσει, έχει πλασικό κινήσει, άλλο ήλιο έχει βγει, σ' άλλη θάλασσα αληγή. Κοίτα οι κινήσει, έχει πλασικό κινήσει, άλλο ήλιος έχει βγει, σ' άλλη θάλασσα άλλη γη. Κοίτα, τα οι άλλοι έχουν κινήσει έχει πλάσει η κοκκινήσει άλλος ήλιος έχει βγει σ' η θάλασσα άλλη τα άλλοι έχουν κινήσει έχει πλάσει η κοκκινήσει άλλος, η έχει βγει σ' η θάλασσα άλλη άιδε, θύμα, άιτε ψώνιο άιτε σήνοι μπολώνιο μόνα μιας θα θανάποδα ο δουνιάς, Άιδε, ζήμα Άιδε ψώνιο, Άιδε σιβολλο εονιο, ακυπνήσεις μονομιάς, θα θανάποδα ο θα θανάποδα ο Ακούσαμε λίγο εκτεταμένα την βαλάντα του κιρμέντιου. Στην αρχή απήγγυλε ο... Ο, ο, ο, ο, ο, ο καζάκος Κολλάει το μυαλό παιδιά, κολλάει Α ο καζάκος όλο το ποίημα, ολόκληρο Και ε, μετά ακούσαμε από τον ξυλούρη τους στέχους που έχουν μελοποιηθεί Σα έχω και μια εικόνα τώρα στη συνέχεια ε. Πλατεία συντάγματο. ώρα 7 το πρωί νεαρός κοιμάται τυλιγμένος με εφημερίδες εκεί σε ένα παρτέρι πιο πέρα μια ηλικιωμένη κλαίει και ζητιανεύει για να πάρει τα φάρμακά της και ακριβώς από πάνω στέκει σοβαρή και αγέροχη η βουλή των Ελλήνων και κουνάει επιδικτικά τη σημεούλα της έλα στο μεγαλείο σου ε τις προάλλες που βρεθήκαμε κάποιοι γνωστοί στο σπίτι ενός παλιοφίλου σοφού ποιητή το μάτι μου έπεσε πάνω σε ένα βιβλίο που είχε τίτλο «Η Συνομωσία των Μετρίων». Το πήρα και το άνοιξα στην πρώτη του σελίδα διάβασα μερικές γραμμές και αμέσως είδα να με κοιτάζουν όνειρά και να μου κλείνουν μάτι αυτοί που χρόνια σέρνουν τη ζωή στο κρεβάτι, αυτοί που όταν πηγαίναμε ακόμη στο σχολείο, αφήνανε για μένα το τελευταίο φρανείο. Παλί αδίσω πολιτέ και χθεσινή ζαπάτα. Που τώρα είναι οπλισμένοι με κινητό και κάρτα. Που μάθανε να παίρνουν το ξύντι από τη μύγα, Να βγάζουν τα πιο πολλά, βάζοντα τα πιο λίγα να στήσουν το εξοχηπό στη λούτσα και σιλόπιμα μπερδεύουν τη βούρτσα με τη συνωμοσία των μετρίων. <Συ <regain> συνωμοσία των μετρίων. <Συσμός> Μόλις το πήραν μυρωδιά πως έγιναν πολλοί φτιάξαν όπως πιζουβόλευε τα πρέπει και τα μη Βάλανε τριχλό ποδιά στο κάθε παλικάρι και κόψαν το ποδόσφαιρο στο Γιώργο τελικάρι, Μάθαν να έχουν το μυαλό στο κάτω τους κεφάλι και να είναι ευχαριστημένοι με το μία ή άλλη να λένε ναι σε όλα με ένα κούνημα των ώμων μικρό παρανομώντας με τη βούλα και τον ώμο Άφραστε της λογικής διαλέγουν νέες θέσεις. και σύγχρονοι τα παίρνουν, παίρνοντας συνεντεύξεις. Κυκλόμενες των σαρωτών, την πέσανε στα ούρτια. Μαγικές άνθρωποι αυτοί οι φελί. Και εδώ στο μακροχρόνια, και εδώ στο γέλιο και χαράγαιο. και μπράβο, και ζήτω που περάσανε από τα Σ' έψω παρανοχλώντας μικρούλες. Έτσιθρινες λέξεις που στα αυτιά μου μολυστούν. Αφού μια φωνή να τραγουδά. Γιατί σιωπούν, γιατί σιωπούν τα αδέρφια μου λιώνοντας την ψάτα. Ελπίζοντας μονάχα στο λότο την εξάτα. Γιατί ξεχνάνε πως δεν είμαστε για τεμενάδε. Όχι, Γρήγορα ή Μα Έλληνες. Γυμάνικος γυραγιάδες. Την ώρα πως χώρα χορεύες πάνω σε ένα τραπέζι πάνω απ' τη χώρα στάθηκε ένα μαύρο Κυρκινέζι να σε βάλες το μάτι, μα αντί να κλάψω για τη συνονοσία των μετρίων Εδώ θα γράψω την προσωπική μου ιστορία εδώ που έριξε του χωροχρόνι η συγκυρία Εδώ που βάλαν φυλακή και τον κολοκοτρώνι Και τρία σωστιών μας κάναν πίσω από το σεντόνι Πήρα το θάρρος και έκανα μια ευχή και για σένα Που δεν νοσταλγήσες ποτέ, τίποτα και κανένα Ευχήθηκα λοιπόν να νοσταλγήσεις κάτι και αυτό να είναι της ψυχή σου το λευκό κομμάτι Μου σου το πήρα προκαταβολικά στα τηρόδια για να μην ανεβείς ως την κορφή με τα πόδια Αλλά για να έχεις στήριγμα των μετρίων των κλάτες Αφήνοντας την άκρη τις αληθινές κάτες. Στις τελευταίες φουρνές του ανθρωπίνου γένους Έχω αφήσει τα σπόρους, καλά ποτεσμένους Κι αν συνεχίσει ο κόσμος, στον μετρίον τη ρώτα Ας είναι τα παιδιά μας, που θα κλείσουν την πόρτα Με μια επανάσταση, που δεν θα δεις τις ειδήσεις. Μα αν και βρε κοντά, αν μπορεί να κερδίσει Αυτό που τόσα χρόνια, σου έχουν εστερήσει Και με τη συνομωσία των μετρίων Άρινε λίγο την ατμόσφαιρα ο Θανάτη Γκαϊφίλιασέ ε? και δεν ακούγεται και καλά αυτό το τραγούδι. Το οποίο μου αρέσει με σε εκτέλεση γκαϊφίλια. Έχει εξαιρετικά λόγια. Δεν ξέρω κατά πόσον μπόρεσα να ακουστούν καλά και να τα καταλάβετε, γιατί εγώ ακούω ενδιάμεσα ε, πολύ κακή έτσι, η ηχογράφηση. Είναι από live. Εν πάση η διάθεσή μου από το πρωί έχει καλάσει. Οπότε ε, κάποιο ανάλογα είναι και τα τραγουδάκια που διάλεξα. Ένα δίληνο, ένα δίληνο, ένα δίληνο σε δέσαν στο σταυρό. Σου καρφώσαν τα χέρια σου. Μου καρφωσαν τα σπλάχνα Σου τα μάτια σου ο, ο, ο, ο, ο. Μου δεσάν τη ψυχή μου Μου κλέψανε την όραση Μου πήραν την αυφή μου Α, λίγο απότομα τελείωσε η Ειρήνη Παπά ε. <laughs> Δεν το ήξερα τελειώνει τσ' απότομα κι αυτό ε, Είχα διαβάσει πριν από καιρό Και το ξαναείδα πάλι να κυκλοφορεί Ότι ε, την εκένωση των ελληνικών νησιών Που έχουν μέχρι 150 κατοίκους ε, Ζήτησε η Τρόικα από την κυβέρνηση το επιχείρημά τους ήταν ότι επιβαρύνουν λέει, τον κρατικό προϋπολογισμό Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου την έκανε αυτή την αποκάλυψη Όταν μιλούσε στη Ναυτιλιακή Λέσχη του Πειραιά Ενώπιον εκπροσώπων της Ελληνικής Ναυτιλιακής Βιομηχανίας Και τους άφησε όλους άφωνους Και είπε ότι τους απάντησα λέει, άμεσα ότι δεν είστε καλά Δεν το διαπραγματευόμαστε Έλα καλέ Τους κατατρόμαξε τώρα ε Πω, πω. Αυτό ο σύγχρονο ξεριζωμό τελικά αν θα γίνει, που θέλει να τον επιβάλλει δηλαδή η Τρόικα, αλλά δεν ξέρουμε πώ θα εξελιχθεί το θέμα και αν φτάσουμε μέχρι αυτό το σημείο, να αδειάζουμε και τα νησιά μα. Στο Αιγαίο Πέλαγο πρέπει να αδειάσει η Γάβδο, το γαϊδουρονήσι, η Θήμενα, τα αντίψαρα, η Κυραπαναγιά στην Αλόνισο, η Περιστέρα και το Πιπέρι. Αυτά είναι τρία νησάκια εκεί στι ποράδε, δίπλα στην Αλόνισο. Στις Κυκλάδες πρέπει να αδειάσει, προσέξτε, η Δήλος, η Μακρόνησος, το Κάτω Κουφονήσι και η Ρακλιά. Στα Δωδεκάνησα πρέπει να αδειάσει η ψέριμος, το Φαρμακονήσι, η Τέλενδος, η Αρκή, η Λέβηθα, το Γυαλί, η Σαρία και η Κίναρος. Στον Αργοσαρονικό το Ιδοκός της ίδρας και στα Επτάνησα, η Καστός της Λευκάδας, τα Αντικήθυρα και η Αντίπαξη. Πρόσθεσα τους κατοίκους από αυτά τα νησιά, είναι όλοι μαζί 1139. Ακόμη και ζευγάρια να θεωρήσουμε ότι μένουν και δεν είναι μεμονωμένα άτομα. Μιλάμε τώρα ότι θα πρέπει να κλείσουνε περίπου 600 σπίτια, έτσι. Και αν προσέξετε από τι Κυκλάδες, ζητάνε να αδειάσει και η Δήλωση, στην οποία υπάρχουν 14 κατοικοί, που όλοι του βεβαίως είναι φύλακε εκεί έτσι αρχαιοτήτων γιατί θέλουν να διάσουν του φύλακε των αρχαιοτήτων άρα και γιατί έχει κανένας καμία ιδέα Πριν από 146 χρόνια, την 1η Οκτωβρίου του 1867, σαν χθες δηλαδή, εκδόθηκε στο Αμβούργο ε, και κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το κεφάλαιο ε, «Κριτική της πολιτικής οικονομίας», το κύριο έργο του Μάρξ, στο οποίο εκθέτονται οι βάσεις των οικονομικών σοσιαλιστικών απόψεών του και οι κύριε γραμμέ τη κριτική του για την υπάρχουσα κοινωνία, για τον κεφαλαιοκρατικό τρόπο παραγωγή και για τι συνέπειέ του. Η δεύτερη έκδοση αυτού του έργου, που άφησε εποχή, έγινε το 1872. Επίκαιρο κανένα άλλο, έτσι, μέχρι σήμερα που η παγκόσμια λιτότητα κλείνει δημόσιο, νοσοκομεία, πάρκα, σχολεία, δήμου, αλλά ωστόσο τράπεζε και χρηματιστήρια μένουν ανικτά. Έτσι. Οκ, okay, το εμπεδώσαμε Εδώ είχα, είχα ζητήσει την, ε, τη συμβουλή και τη βοήθεια του Παναγιώτη του Τράβελοκ Λέω τι τραγούδι τώρα να κολλήσω εδώ στο κεφάλαιο του Μάρξ Σε αυτό το κειμενάκι Και μου πρότεινε ένα καταλάνικο Το Λεστάτ Ιλαρεβολούτσιο Το οποίο όμως δυστυχώς δεν το παίζει το Σαμ. Μάλλον έχει κάποια φραγή, το έχω βρει σε καμιά δεκαριά ε, αναρτήσεις στο YouTube Της κατέβασα όλες, καμία δεν τη δέχεται το Sam Δηλαδή μπορώ να το ακούσω, αλλά δεν μπορώ να το μεταδώσω Οπότε ας ακούσουμε ένα άλλο τραγούδι που αναφέρει εκεί πέρα ότι Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φράντ ποτέ τους δεν διάβασαν Μάρξ Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς σε φάμπρικα δούλευαν φτιάχνοντας τάγκς. Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς γίνανε φτιάχνοντας τάγκς. Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς δούλευαν στο πραουν, στον Φίσερ, στον Κραφτ ο Draun, ο Visser, ο Kraft αχωριστοί γίνανε φτιάχνοντας τραστ <ΣΣΣ> Ο Πετρός, ο Γιώχαν και ο Φραντς Καλώ στην παστέλα μας, την παστελίτσα και τον τους Βεν Γεια σας παιδιά Για τράστ και για κράχ Ο Μπράουν, ο Βίσερ και ο Κράφτ Χωρίσαν σε Μπράουν, σε Βίσερ, σε Κράφτ Ο Μπράουν, ο Βίσερ και ο Κράφτ ευθροί τα χαγίναν, διαλύσαν το τραστ. Και πριν μάθουν τι είπε ο Μάρξ στρατιώτες τους πήραν στο πόλεμο πάν ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς σαν ήρωες έπεσαν κάτω από τα τάντς. Ο Μπράουν, ο Πισέρ και ο Κράφτ σκεφτήκαν και βρήκαν πως θέει ο Μάρξ. Ο Μπράουν, ο Πισέρ και ο Κράφτ ξανά πάλι και φτιάξανε τράστ Ξανάζουμε ξανά ζω με και φτιάξανε τραστ. Ξανά ζω με Ξαρβάλι και φτιάξανε τραστ. Και μέσα στη λιτότητα που λέγαμε πιο μπροστά, που κλείνουν οι σχολεία και όλα τα άλλα εκτό από τράπεζες και χρηματιστήρια, την πρώτη θέση των πιο πολύτιμων branch για το 2013. Την κατέχει η Apple ε, Εκθρονίζοντας την Coca-Cola Η οποία κρατούσε την πρωτοκαθεδρία 13 ολόκληρα χρόνια Σύμφωνα με τα στοιχεία της uh, Interbrand ε, Στη λίστα αυτή είναι εμφανής η έκρηξη των εταιριών τεχνολογίας Οι οποίες καταλαμβάνουν τις uh, 5 από τις 10 πρώτες θέσεις Το αναψυκτικό πήγε τρίτο Πίσω από την Google ε, κάθε τόσο λίγη μια εταιρεία αλλάζει τις ζωές μας Όχι μόνο με τα προϊόντα της Αλλά και με το ήθος της, ε? με το ήθος της. Γι' αυτό το λόγο Ύστερα από 13 χρόνια πρωτοκαθεδρίας της Coca-Cola Στη λίστα με τα πιο πολύτιμα Brands Η Ιντερ έχει ένα καινούριο νούμερο 1 Την Αιπλ Αυτό αναφέρει η έκθεση για το 2013 Το τραγουδάκι που ακολουθεί δεν ξέρω αν ταιριάζει ε, Λέγεται ο χρόνος που έκλαψε ε, Γενικώ κλένε τα χρόνια μόνο, εκεί, ό, μόνο ως προς αυτό θα μπορούσε να κολλήσει Και το λέει ένας νέος τραγουδιστής και τραγουδοποιός Ο Μάνος ο Κόμπος Στην αγαπημένη μας Google η οποία κάνει τα πάντα για να σιγουρέψει ότι οι σωστές διαφημίσεις πάνε λέει, στα σωστά άτομα και έχει φτάσει στο σημείο να σκανάρει μέχρι και τον λογαριασμό email των χρηστών της και για το λόγο αυτό βεβαίως βρίσκεται στο στόχαστρο του νόμου. Η εταιρεία διαβεβαιώνει ότι αυτό το κάνει με μοναδικό σκοπό να βοηθήσει τους χρήστες της αλλά ένας δικαστής του Περιφερειακού Δικαστηρίου στην Καλιφόρνια είχε αντίθετη άποψη και κατέθεσε αγωγή. Οι ενάγοντες ισχυρίζονται ότι έχει παραβιάσει πολιτιακούς και ομοσπονδιακούς νόμους περί υποκλοπής όταν σκανάρει τα email. Η δε Google λέει ότι εγώ το κάνω μόνο για το καλό των χρηστών μου για να μην βλέπουν πράγματα που δεν τους ενδιαφέρει. Επιπλέον η Google σκαλάρει και τα ηλεκτρονικά μηνύματα που στέλνονται στους λογαριασμούς gmail. Και η δικαστής η οποία είναι η κυρία, είναι η κυρία Λούση δεν πίστεψε τους ισχυρισμούς της και είπε ότι η υποκλωπή μηνυμάτων δεν σχετίζεται με τις υπηρεσίες διαδικτύου της εταιρείας Και περιμένουμε να δούμε τι εξέλιξη θα έχει τώρα αυτό το θέμα Επέμβαίνεις, επέμβαίνεις στη ζωή μου συχόριτα σε θέματα προσωπικά και απόρριτα. Με τέτοιε χτυπικοκλοπέ, με τα και τι τροπέ. Επεμβαίνει, επεμβαίνει, Με κανένα μπαλάκι, δενεις. Είσαι σκέτο, παγκράτο. Είσαι σκέτο, παγκράτο και προβώ κατορίσα, γι' αυτό σε χώρισα, είσαι, σκέτω, παραγράτος. είσαι σκέτω, παραγράτος. και το είσαι και το και γι' αυτό σε χώρισα. Επεμβαίνεις με πειρά κατευθυνόμενα στο σπίτι μου στους φίλους και το κόμενο με και σπαστικά με κόλπα τρομοκρατικά Επεμβαίνεις, επεμβαίνεις, επεμβαίνεις με κανες μπαλάκι ταινής Είσαι σκέτο παραγράτος, είσαι σκέτο Πάγρατο και προβόκατο ρίσα Γι' αυτό σε χωρίσα Είσαι σκέτο, πάγρατο είσαι σκέτο, πάγρατο και προβόκατο ρίσα Γι' αυτό σε χωρίσα Για την ε, Μέση Ανατολή όλοι έτσι λίγο πολύ έχουμε μια άποψη τι συμβαίνει εκεί πέρα και ξέρουμε ότι οι βασικές αρχές της δημοκρατίας απέχουν πάρα πολύ από το να γίνουν πράξη ακόμα και σε αυτές τις περιοχές που το κοσμικό στοιχείο συγκρούστηκε με το θεοκρατικό όπως έγινε με την Αραβική Άνοιξη. Ε, η Σαουδική Αραβία που έχει σχεδόν 30 εκατομμύρια Πληθυσμό και έχει και ραγδαία εξέλιξη ανάπτυξη μάλλον τεχνολογική όχι εξέλιξη φυσικά αυτό είναι αποτέλεσμα των δισεκατομμυρίων δολαρίων που μπαίνουν κάθε χρόνο εκεί σραίουν δηλαδή από τις πωλήσεις του πετρελαίου η Σαουδική Αραβία λοιπόν διατηρεί μία από τις πιο δεσποτικές μορφές θρησκευτικής προσήλωση και εκεί πέρα γίνονται διακρίσεις φύλου Άντρες-γυναίκες δηλαδή, οι οποίες θυμίζουν μεσαίωνα. Ε, σε αυτό το καθεστώς λοιπόν, ε, μία γυναίκα, η Χάιφα Αλμανσούρ, ε, έκανε μία ταινία. υπόψιν ότι ενώ όλα τα σπίτια διαθέτουν και από μία τηλεόραση πλάσμα, την ίδια στιγμή η κινηματογράφη στο Ριάντ, και στις άλλες μεγάλες πόλεις είναι κλειστή εδώ και 40 χρόνια. Ε, κάποτε το 2007 είχε πάει να γίνει ένα φεστιβάλ κινηματογράφου το οποίο είχε παταγώδει αποτυχία γιατί το μακρύ χέρι του κράτους έβαλε διάφορα κολλήματα και εμπόδια στους διοργανωτές και δεν έγινε το φεστιβάλ αυτό. Λοιπόν με αυτά τα δεδομένα είναι εντυπωσιακό πώ τελικά γυρίστηκε αυτή η πρώτη ταινία η οποία μάλιστα είναι μεγάλου μήκου και σκηνοθετημένη και από γυναίκα αλλά όχι μόνο αυτό αλλά ότι και το έργο είναι ένα μικρό αριστούργημα που θα μπορούσε να φτάσει μέχρι τα Όσκαρ έτσι γράφουν οι κριτικές αυτή λοιπόν η κυρία η Χάιφα Αλμανσούρ χρειάστηκε πέντε χρόνια για να βρει χρηματοδότηση για το έργο της και κατήφθυνε του ηθοποιούς μέσα από ένα φορτηγό και δεν έβγαινε έξω από αυτό από εκεί μέσα έκανε τη σκηνοθεσία γιατί στην Σαουδική Αραβία οι γυναίκες δεν επιτρέπεται να ταξιδεύουν μόνες χωρίς επιτήρηση ε, συζύγου ή κάποιου συγγενούς, ξέρω εγώ, πρώτου βαθμού αδελφός ή, ή πατέρας. Η ιστορία του έργου, έτσι περίπου συνειρμικά, οδηγεί στον κλέφτη ποδηλάτων του Βιτόριο Ντεσίκα. Η Μανσούρ αυτή, η Χάιφαλ Μανσούρ, μανσουρ αυτη η χαιφαλ μανσουρ Εφερμόζει την τεχνική της αλληγορία, γιατί και πάντα όλοι σε αυτά, τα, σε αυτά τα κράτη, ξέρω εγώ, Τουρκία παλαιότερα ή ακόμη και τώρα ίσω, και γενικότερα εκεί κάτω, Αραβίε και αυτά, στα μουσουλμανικά κράτη, σήμα κατά τεφέν των αντιφρονούντων καλλιτεχνών είναι να περνάνε πλαγίω κοινωνικά μηνύματα, τα οποία τα διανθίζουν και με χιούμορ, ξέρω εγώ και τέτοια. Υιρωνεύεται ε, το πλαίσιο μια δίθεν ηθικής και μονογαμία. Ε, όλα φυσικά για τα μάτια του κόσμου λέει όλα αυτά, στο προσκήνιο όλα αυτά, αλλά στο παρασκήνιο το οριώδες κουτσομπολιόλε αποκαλύπτει την υποκρισία της ίδιας της κοινωνίας. Αυτή η ταινία παίζεται στους κινηματογράφους, ξεκίνησε να παίζεται από 26 Σεπτεμβρίου σε διανομή της Feel Good Entertainment. Για Θεσσαλονίκη δεν ξέρω αν παίζεται Πολύ θα ήθελα πάντως να τη δω Έτσι μου έχει κινήσει το ενδιαφέρον Στα Νορφέα Στο δωμάτιο επικοινωνίας Τι κάνεις, γεια σου Γιώργη <συγνώ> Με συγχωρείτε, έκλεισα λίγο το μικρόφωνο Γιατί είχε πάει κάτι στο λαιμό μου Σας ενημερώνω <συγνώ> 1 Οκτωβρίου 1974 Πέθανε ο καθηγητής αρχαιολογίας Ο Σπύρος Μαρινάτος το αναφέρω γιατί ε, σήμερα έχουμε 2 του μηνό. χθες ήταν η μέρα μνήμης του οπότε είναι πολύ κοντά στην εκπομπή ε, και είπα καλό θα ήταν να κάνουμε και μια αναφορά σε αυτόν ε, Πέθανε από ατύχημα στην τριγωνική πλατεία στον χώρο των ανασκαφών του προϊστορικού οικισμού ε, στο ακροτήρι της ε, Σαντορίνης και εκειδεύτηκε εκεί στο χώρο των ανασκαφών και όχι στην κεφαλονιά από την οποία καταγόταν έτσι όπως το είχε ζητήσει ο ίδιος ε, έχει κάνει πάρα πολλές και σημαντικές ανασκαφές και η μεγαλύτερη από αυτές ήταν ε, αυτοί, στο ακροτήρι της Αντορίνης που πολύ σωστά θεωρούσε ότι μετά την έκρηξη του ηφαιστείου της ε, Θήρας μια ιστορική πόλη είχε χωθεί κάτω από την ε, Τέφρα και η σκαπάνη του έφερε στο φως ολόκληρη πόλη της ιστεροκυκλαδικής πρώτης περίοδου η οποία ήταν θαμμένη κάτω από τα ηφαιστιακά υλικά και επίσης αυτός υποστήριζε την άποψη ότι η Ατλαντίδα του Πλάτωνα ήταν το νησί της Αντορίνης κάτι όμως το οποίο δεν έχει επιβεβαιωθεί ήταν πολύ σημαντικό ο είχε τελειώσει την φιλοσοφική των Αθηνών και είχε γίνει έφορος αρχαιοτήτων στην Κρήτη αργότερα διευθυντής του μουσείου ε, εξελέγει το 1939 τακτικός καθηγητής αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και είχε διατελέσει και πρίτανης στο Πανεπιστήμιο αυτό και το 1971 έγινε και πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών πολύ σημαντική προσωπικότητα να πετύχω, να πετάξω την παλιά μου πιο ψηλά. Να τρέξω, να γυρίσω που μου φώναξε η μαμά την είδα και μίλησε διακληρονομικά Βασιλιά, βασιλιά με τα δώδεκα σπαθιά τη δουλειά τεμπελιά. Βασιλιά, βασιλιά με τα δώδεκα σπαθιά σου γυρεύω δανεικά να πληρώσω όσα θα'ρθουνε μετά. περιθώριο στο τετράδιο για μια έκθεση ζωής κοκκινό ήταν το λάθος δεν το πήρα μετρητής τι θα γίνω με ρωτούσαν δύο σελίδες τι να πεις Δώδεκα σπαθιά γυρνιά, τεμπελιά. Βασιλιά, Βασιλιά. Με τα δώδεκα σπαθιά σου γυρεύω δανεικά. Να πληρώσω όσα θα μετά. Όλα πήγανε εντάξει, όλα πήγανε μπροστά Επιλέγω πάντα εκείνο που μου φέρνει πιο πολλά και η γραμμάτα έχει σφίξει, έχει γίνει πια Και μια που πιάσαμε λίγο τα, τα του πολιτισμού Δηλαδή αναφέροντα την ταινία προηγουμένω της Μανσούρ Και τον αρχαιολόγο, τον καθηγητή με τη σκαπάνη του Να πούμε ακόμη ένα έτσι Ας το πω καλλιτεχνικό, πολιτιστικό Τον θυμόσαστε τον Πέτρο Φυσούν Πολύ ωραίος ηθοποιός έτσι Πολύ καλός Παρόλα αυτά είχε μια τραγική περιπέτεια τελευταία τους έκαναν έξωση από το σπίτι τους το οποίο δεν το ήξερα το βρήκα πρόσφατα έτσι όπως καλύζω και βρίσκω διάφορες ειδησούλες για αυτή την εκπομπή στο διαδίκτυο και μου έκανε εντύπωση έλεγε λοιπόν στην είδηση αυτή ότι δόθηκε τέλος στην περιπέτεια που, στην οποία είχε μπει ο Πέτρος Φυσούν και η σύζυγός του Νικολέτα Χατζηχρίστου μετά την έξωση που τους έγινε από το σπίτι τους στις αρχές του περασμένου στο να δοθεί μια λύση σε αυτό συνέβαλε ο πνευματικός του που από την πρώτη στιγμή λεστάθηκε στο πλευρό τους και διάφοροι ευαισθητοποιημένοι πολίτες δηλαδή το ζευγάρι βρισκόταν στο δρόμο και πολίτες ευαισθητοποιημένοι και ένας πνευματικός ασχολήθηκαν μαζί τους και τους βρήκαν κάποιο καταφύγιο σε ένα σπίτι στη Νέα Ερυθρέα το οποίο τους παραχωρήθηκε έναντι πολύ μικρού ενοικίου. Δεν ξέρω, στεναχωριέμαι πάρα πολύ όταν προσωπικότητες έτσι που τους γνωρίζουμε σε κάποια έγλια έτσι ένα διάστημα έχουν μετά έτσι καταλήξει τόσο άσχημη. Δεν ξέρω, μου φαίνεται περίεργο για αυτούς τους ανθρώπους πως καταλήγουν έτσι να είναι. Ίσως να είναι η... η εξέλιξη των ηθοποιών αυτή, δεν ξέρω τι να πω, όταν γεράζουν... Περνάνε τα χρόνια δεν έχουν προτάσεις Δεν έχουν δουλειές Μέσα στα, στο γενικότερο που δεν υπάρχουν δουλειές Τώρα και αυτοί μαζί Πατώστε αναχωρέθηκα για αυτόν Και έτσι θέλησα να το Να το μεταφέρω και σε εσά. Γιατί εντάξει τώρα έληξε το θέμα Ταχτοποιήθηκαν Ήδη βρίσκονται στο πλευρό τους Ο ίδιος ο πνευματικός και ακόμη ένα άλλος Πατέρας Βασίλειος λέγεται Από τους Αγίους αποστόλου Πεύκης οι οποίοι του συμπαρίστηκαν τέτοιε τα καλύτερα για φούρ. Και ο σημαίνει φω είναι καημό, πολιτικό και στεναγμός πολύ μικρός Μίλησε κλες Όχι δελες; λες πινάς; Και τι να φας Ολογυρνάς Πες μου που πας, όλο γυρνάς, πες μου πουπάς. Σαν Σ' στο χώρο αυτό γιατί είναι εγώ πολύ μικρός και φλιβέρος Θα παίξεις μια, θα παίξω δυο Θα κλάψεις μια, θα κλάψω δυο Σαν καλαμιά θα σ' αρμήθω. Σαν καλαμιά θα σ' αρμήθω. και παστό, να τη ληχτώ, μ' άστρο πανί κι ένα πουλί, πουλί, που θα καλεί, μ άλλο πουλί, το μαύρο πουλί παρηγοριάς, τη λιγαριά, τυπομονή αχ, πως πονεί, κι ύστερα λες για δυο που μ' απαπούν, γιατί σιωπούν, γιατί σιωπούν <Σιουργικό> Έλα στο φως παίζω θα δεις Είναι σοφός μην απορείς Έλα στο φως παίζω θα δεις Βιθοποιός Ότι κι αν δεις είναι Πολύ πικρός και στεναγμός πολύς να φύγει. Ηθοποιός είτε μωρός είτε σοφός είμαι κι εγώ καθώς και εσύ είσε παιδί Που καρτερεί Κάτι να δει Και στο κρασί Στα λαχρήσι Απ' την ψυχή Ως την ψυχή Και στο κρασί από τη μυστική, από τη μυστική, από τη μυστική, από τη μυστική, Εδώ ακριβώ θα σας χαιρετήσω Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση Θοδωράκη Βέρτ Παναγιώτη Τράβελοκ Γιώργο Κούξ Νίκο Κόλακα Αλκιόνη Λιάνα Τρελάκια Χόρχε Κάπτεν Μόργαν Αγία Πανζού Όλγα Σαπουνόφουσκα Παστέλα Σάβα Κουκάτι Αντώνη που σε βλέπω τώρα και δεν σε χαιρέτησα προηγουμένω, Σε χαιρέτω τώρα στην καλή νύχτα. Και τους ντροπαλού επισκέπτες Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση ε, Και αν σας ψυχοπλάκωσα λιγάκι προηγουμένως Με τα περί Αυγής Με το θέατρο του Παραλόγου Και γενικώ με τα κακό κείμενα που μας κατακλίζουν γενικότερα Εντάξει εσείς μην το είστε είναι στη μοίρα του Έλληνα να βρίσκεται πάντοτε ανάμεσα στη σκύλα και στη χάριφτη, χρόνια τώρα, έτσι, αλλά αντέχουμε. Πολλά φιλιά από μένα. Ακολουθεί στις 10 η Ελκιόνι με τις Ελκιονίδες Νότες, τώρα δηλαδή, την οποία βέβαια δεν βλέπω, αλλά πιθανότητα να έχει κάποιο πρόβλημα ε, να συνδεθεί, γιατί συμβαίνει καμιά φορά στην Γιάννα αυτό. Ε, αν είναι να κάνει εκπομπή, σε ένα-δύο λεπτά και θα είναι εδώ και μετά στις 11 το Μουσικό νηροδρόμιο με την Σίλια Φιλάκια πολλά από μένα, καλή σας νύχτα Η λύση βρίσκεται παντού Στην ίδια τη ζωή σου Στον τόπο το δικτυακό του μουσικού μας